Κλονιστική εξέλιξη της γιαπωνέζικης ιστορίας αγάπης Το ερχόμενο Σάββατο Θα καταφέρει ο σου Να κουτουπώσει το Ιωσιμούρα Και μέσα σε δύο δευτερόλεπτα Το ερχόμενο Σάββατο ήρθε Και από λάθο το ημερολόγιο Έγραφε Κυριακή Ακριβώς Κυρίε και κύριοι, η ώρα είναι έξι, Εμεί σα φέραμε τον ήλιο α, και βέβαια είναι κάτι που το ζητήσατε. Η μετεωρολογική υπηρεσία είπε ότι α, τα βρέχει αυτή την ώρα. όμως οι πιέσει σα ήταν έντονε και εμεί που έχουμε και τι διασυνδέσει με τους Θεού, καταφέραμε για άλλη μια φορά η Αθήνα αυτή τη στιγμή να είναι πάρα πολύ όμορφη και ηλιόλουστη. Όλα αυτά όμω μέχρι την έναρξη του τροϊκού πολέμου, όπου και πάλι. Φυσικά πραγματικά και αυθόρμητα οι 12 θεοί θα συμμετέχουν αναταράσσοντας τις περιβαλλοντολογικές ισορροπίες προκαλώντας για μία ακόμη φορά ακραία καιρικά φαινόμενα Και βέβαια οι φήμες α, που λένε ότι οι θεοί εχθές είχαν φτιάξει μια ακομη φορα ακραια καιρικα φαινομενα και βεβαια οι που όμορφη θα λέγαμε Κώστα α, και να με συγχωρέσετε βέβαια για την έκφραση αλλά δεν υπάρχει άλλη με την Έμη Δεν είδανε αντιθυνές. Όπως βέβαια και η φήμη ότι γύρω στι 1 παρατέταρτο μετά τα μεσάνυχτα φάγανε τα βέρνα των βρυλισίων οι τρει κόχοι. Δεν φάγανε <laughs> εκεί, <Φαγαλαιδε. laughs> Ιστορία αγάπη από τη μακρινή Ιαπωνία. Το ηχηρό Χαστούκη στα βραζιλιάνικα Σύριαλτ. Οσάκα 1490 Στα αυτοκρατορικά ανάκτορα της Οσάκα εξελίσσεται τη γιορτή της Φίκι Φίκι Χαμούρα Ο Νασουσίρο ήταν όχι μόνο ο παρουσιαστής αλλά και ο πρωταγωνιστής της εκδήλωσης Μπορεί να φάνηκε λίγο αγενής προς τη Γιουσιμούρα Αλλά ήταν αποφασισμένος να την θαμπώσει με τις ικανότητες του στα υπόλοιπα happenings της γιορτής Επειδή θα ήταν ένας από τους συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς την παρουσίαση ανέλαβε ο lugra Λάκη. oi ti Μετάφραση στα ελληνικά. Κυρίε και κύριοι και αυτοκράτορες, ύστερα από μουσική διασκέδαση που προηγήθηκε, τώρα ο ακολουθούν διάφορε οκοιμασίε ώστε να αναδείξουμε το Μίστερ Ιφίλιος 1490. Οι διαγωνιζόμενοι είναι γη Αλλά Ανάμεσα σε αυτού. βρίσκεται και ο Γρατήρ. Να σου σύρω, γιος του θεάρε του οικοδεσπότη μα, αυτοκράτορα, να σκατά κύλα. Πρώτο τεστ καθορίστηκε το τεστ γνώσεων. Οι διαγωνιζόμενοι πήραν τις θέσεις τους. Όποιος ήξερε τις απαντήσεις θα έπρεπε να σηκώσει το πόδι του πρώτος. Ο λουγκραλάκι ρωτά. Μετάφραση στα ελληνικά. Ποιο είναι το άκρο οτών του ρατσισμού. Αμέσω σηκώνει το πόδι του ο Νασοσύρο και απαντά. Μετάφραση στα ελληνικά. Να πίνει το black and white whisky σε διαφορετικά ποτήρια. Λίγοι Συρέ. Μετάφραση στα ελληνικά. Αυτό είναι σωστό. Υπόλου γκραλάκι και συνέχισε. Συνήμα. Μετάφραση στα ελληνικά. Δεύτερη ερώτηση. Παρακαλώ, συγκεντρωθείτε. Μετάφραση και στα ελληνικά. Αυτή η ερώτηση είναι πολύ δύσκολη. Ήτινα είναι ο ξάδερφος; Το καραϊσκάτι, ο Νασούσιρο σηκώνει ξανά το πόδι του και απαντά. Μετάφραση στα ελληνικα. είναι ο Η Νασούσιρο. Οι πατεράδες αυτοκράτορες όμως είχαν θορυδηθεί γιατί έβλεπαν πως ο διαγωνισμός ήταν μάλλον στημένος και οι γοί τους φαίνονταν χαζοί μπροστά του. Ο Λούγκραλάκη πήρε το λόγο. πήρε πάλι το λόγο. Μετάφραση στα ελληνικά. Τελευταίο τεστ γνώσεων. Θα ακούσετε δύο ηχογραφημένε γαπωνέζικε παροιμίες και θα θέλουμε. Λοιπόν, να τις αναγνωρίσετε. Ακούστε πρώτα την πρώτη. Μετάφραση στα ελληνικά Αγούλη συντον. Ουρούνια. Πολλά. Τουλάχιστον. Yeah. Μετάφραση στα ελληνικά. ωραία, και τώρα. Περνάμε δουλελά στην δεύτερη παροιμία. Παρακαλώ ακούστε προσεκτικά. <Σισμόλυνα> <τυγλίδε> <δυγλίδε> <γινινινινινινινινινινα> Ξαφνικά, πετυχαίται ο Έλληνας, ο Νασουσίρο παγόνι και ο Έλληνας απαντά. Ε... Χέστηκε η φοράδα στα λόνι. Απαντά όχι ο ε, Το σκατό και το μωρό τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Ίνιμα! Όχι, απαντά ο Λουγραλάκη. Ε... Ε, Στου ετερολόγου τη φωλιά, ε, μια κουράδα λέει γεια. Ουσιάντι μια! Όχι, απαντά λού ο Λούγκρα Ο Νασουσίρο παίρνει το λόγο και απαντά. Αζετούγκου, αυτήν την κοινότητα είναι. Αζετούγκου, αυτήν την είναι. Μετάφραση στα ελληνικά. Είναι αυτό πολύ σωστό, απαντά ο Λουγκραλάκι μέσα σε χειροκροτήματα των καλεσμένων. Βίλια. Ο Νασουσίρο με κλευτές μάτιες βλέπει προς το μέρος της Ιωσιμούρα Διακρίνει πως την έχει εντυπωσιάσει ήδη Είναι σίγουρος πως το τελευταίο μέρος των εκδηλώσεων Όπου θα υπάρξει επίδειξη πολεμικών τεχνών Θα κερδίσει για πάντα την καρδιά της όμορφης Ιαπωνεζούλα. Κυρίες και κύριοι Μην χάσετε τη συγκλονιστική συνέχεια Στο δεύτερο μέρος της ιαπωνέζική ιστορίας αγάπης